Η ίδησης από την Περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Ώστις 20 Σεπτεμβρίου θα αποφασίσουν οι Δήμοι της Κρήτης και η Περιφέρεια για το πού θα φιλοξενηθούν οι 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες, όπως ανακοινώσε χθέσον ο πληρωτής υπουργός Γιάννης Μουζάλλας, θα εγκατασταθούν στο νησί στα τέλη Νοεμβρίου από την Έρτη Ρακλήου Σταυρούλα Κατσουλάκη. Πρόστιμο 85.000 ευρώ που είχε επιβληθεί σε επιχειρηματία επειδή σε τουριστική παραλία του Νομού Χανιών εκανε παράνομη χρήση εγκελού επικύρωσε ο Άριος Παγος η επίμαχη περιοχή έχει κυριχθεί αρχαιολογικός χώρος και τόπος ιδιαίτερου φυσικού καλού για την Αρταχανιών Σοφία Θεοδωράκη την πρώτη προτελευταία δόση των χρημάτων που του οφείλονται από την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης θα λάβουν την ερχόμενη εβδομάδα οι τεφτλοκαλλιεργητές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της βιομηχανίας, Χριστορόσιο, η εξόφληση του 2015 θα γίνει τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο η εξόφληση για το 2016. Για την ΕΡΤ, νέα ορεστιάδας Δήμητρα Παρασκευοπούλου. Θερμή υποδοχή για την Χρυσή Ολυμπιονίκη Άννα Κορακάκη στη γενέτειρά τη στη και Γλέντι μέχρι τα ξημερώματα. Ρένα Πανταζόγλου, Ερτ Καβάλας. Μεγάλη προσέλευση κατοίκων δανειοληπτών στη Δυτική Μακεδονία για νέε αιτήσει ένταξη στο νόμο Κατσέλη, καταγράφει το Κέντρο Προστασία Καταναλωτών Δυτικής Μακεδονία, με νέο στοιχείο ότι οι περισσότερε από τι νέε αιτήσει αφορούν ελεύθερου επαγγελματίε. Από την Ερτ Κοζάνη, Αντώνη Μαυρίδη. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω κίνδυνο από νερό του φράγματος Γαδουρά, απαντά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε αναρτήσει που κάνουν λόγο για προβλήματα που έχουν εντοπιστεί σε αρκετέ περιοχέ τη πόλεως Ρόδου στο νερό τη Βρύση. Το νερό που φτάνει στι δεξαμενέ τη ΔΕΙΑΡ υπόκειται σε επαναλαμβανόμενου ενδελεχείς ελέγχου που διασφαλίζουν την άριστη ποιότητά του εφάμιλη του εμφιαλωμένου προσθέτη περιφέρεια για την Ερθρόδου Αριστήδη Μιαούλη. Πάνω από 400 νέου δότες μυελού των οστών συγκέντρωσαν με τι εξορμίσει του σε αμίντεο, και πεθινό τα μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Εμοδοτών Κοζάνη Γέφυρα Ζωή και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Αμυντέου και Περιχώνων μαζί για τη ζωή. Για την ΕΡΤ Φλόνα στο Μαϊα Δάμο. Βραβεύονται σήμερα από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη οι δύο ποδηλάτε αστυνομικοί που πριν από λίγε μέρε έσωσαν από πνιχμό Ισπανίδα τουρίστρια στον κόλπο τη Γαρίτσα στην Κέρκυρα. Για την ΕΡΤ Κέρκυρα, Λικούργο Κιαδόπουλο. Το σπίτι που γεννήθηκε ο Κωστή Παλαμά στην Πάτρα αποκαλύφθηκε χθε, ενώ πολυεπίπεδη είναι η αναζήτηση εκδόσεων οπτικοακουστικού υλικού και αντικειμένων του εθνικού μα σπίτι που θα βρουν τη θέση του στο εσωτερικό του. Στόχο είναι να εγγενιαστεί το συντομότερο η στέγη γραμμάτων Κωστή Παλαμά παράλληλα με τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Για την ΕΡΤ Πάτρας, Δίμητρα Ναργύρου. Να μετατρέψει σε θεσμό της εκδηλώσης τη γέφυρα πλάκας εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά η Ομοσπονδία Τζού Μερκιοτών ύστερα από την ανεπανάληπτη ευτυχία που σημειώθηκε το διήμερο της περασμένης τρίτης και τετάρτης με παραδοσιακή υπηρετική μουσική την πρώτη ημέρα και συναυλία με τον Θανάση Παπακοσταντίνου και την Ματούλα Ζαμάνη την δεύτερη. Βασίλης Παπάς, Έρτη Ιωαννίνων. Σε βαθμό επικινδυνότητας 4 βρίσκεται σήμερα η Ζάκυνθο, ενώ χθε με λιγότερο ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών καιρικέ συνθήκες σημειώθηκαν εμπρισμοί δίπλα σε οικισμού στην Αγία Θέκλα Άνων Βολιμών και στο Κορίνθι και στη δεύτερη περίπτωση μάλιστα απειλήθηκαν και τουριστικέ επιχειρήσεις για την Αφτυζακύνθου Σάκη Νέκας. Στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό των Αγίων Θεοδόρων θα βρουν στέγη, φιλαρμονική, πολιτιστικέ ομάδε και δραστηριότητε, αφού παραχωρήθηκε στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρα Αγίων Θεοδόρων, προκειμένου να αξιοποιηθεί ω πολιτιστικό κέντρο. ΕΡΤ Τρίπολη, Πέγγι Μπρούσελη. Έρχονται προσλήψει προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, ανακοίνωσε ο διοικητή του Ιδρύματο Κώστα Διαμαντόπουλο. Για την ΕΡΤ Πύργου, Περί τα 40 τμήματα ένταξη θα λειτουργήσουν την ερχόμενη σχολική χρονιά στη Μαγνησία, καθώ με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, στα 25 ήδη υπάρχοντα θα προσθεθούν άλλα 13 που ιδρύονται. Μαρία Δημητρίου, Ερτ Βόλου. Για η χρονιά θα λειτουργήσει και φέτο το κοινωνικό φροντιστήριο τη Ιερά Μητρόπολη Μαρονία και Κομοτινή, με 23 καθηγητέ και 100 περίπου παιδιά. Οι εγγραφέ ξεκινούν στι 29 Αυγούστου. Βασιλική μαχέρα. Ερτ Κομοτινή. Χρυσό αστέρι στον παγκόσμιο διαγωνισμό γεύσης Great Taste 2016 έλαβε το μέλι Ολύμπου που παράγει ο Λαρισαίος Γεωπόνος Γιώργος Σαμαράς. Ερτ Γιάννης Γιάτσικος. Με τετραήμερε αθλητικές και πολιτικές εκδηλώσεις από τις 12 ως τις 15 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί φέτος το 15ο Αντάμμα των Απανταχού Πενταπολιτών για την Ερτ Φερών Ανοίγει σήμερα η αυλαία της γιορτής κρασιού Νικόλα για 33η χρονιά η οποία θα διαρκέσει τρεις ημέρες με συναυλίες και αυθόνο τοπικό κρασί. Δωραμήτρα Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.